Φοβάμαι. Φοβάσαι. Τι να φοβηθώ. Ξέρω κι εγώ σου κάνω καμιά μήνυση. Ο Τατσόπουλο. Μακάρι. Είσαι πολύ μεγάλο. Ε, δεν είμαι και στον Τατσόπουλο. Δεν έχω φτάσει τη μισή Αθήνα ακόμα. <χι>, όχι, όχι, έτσι. Ε, Εδώ γύρω. Πηδάω γειτονικά. Γεια σου, ρε τόλου μου. Γεια σου, Σόμου. Τι κάνει, αγαπητέ μου. Καλά, εσύ. Τόλμη, πήρα να σα πω συγχαρητήρια για τη εκπομπή σα. Καλή, Πήγα προχθέ να πληρώσω τη ΔΕΗ και λέω στην υπάλληλο: Θέλω να με αφαιρέσει το τέλος τη ΕΤ. Μου λέει θα περάσει μέσα στο λογιστήριο. Πας στο λογιστήριο, ποιος το είπε, λέω το Στουρνάριο υπουργό το είπε. Ποιο το είπε. Δεν έχουμε εμείς καμία διαταγή. Θέλω να με αφαιρέσετε τώρα αυτή τη στιγμή, το τέλος της ΕΡΤ. Δεν το πληρώνω έχω ένα μήνα που βλέπω μαύρο. Κάνανε τον καψί υπουργό του μαύρου. Όχι του μαύρου, όχι του μαύρου. Του. Της πολύχρωμης της ρήγας. Εμείς, εμείς και, δεν έχουμε εμείς πολύχρωμη ρήγα, εμείς βλέπουμε και το μαύρο. Έλα ρε γατούλη, Έλα. κάτω να το κλείσω το καταραμένο Κλείστο στο καταραμένο, να... δεν το αντέχω πια να τα ακούω. Να... Το διάλο παλιό ραδιόφωνα. Τι έγινε παπουλό γατουλάκι, έχεις παχήνει λέει, έτρωσε καλά τελευταία. Τι τα από αυτά. σε είδε, κάποιος γνωστός είδε, μου λέει γίνεται τράπα. Πο, και που να με δεις και στην τηλεόραση, ε? που προσθέτηκε κιλά. Γιατί, βγήκε στην τηλεόραση. Όχι. Α. Απλά λέω. Να σου πω, το άνοιξε την ώρα που έλεγε κάτι για ΣΥΡΙΖΑ Γιατί πριν που ήξερε και against the machine. εδώ <prositer> το, το το θύμιο για το Κουτσούμπα και για τον Κουκουέ. Προτιμώ τέλειωσε το δισκάκι, σα έβαλα. Λοιπόν, και αμέσω για ΣΥΡΙΖΑ. Θα τον μαζεψεις. Δεν τον θέλουμε <καλωσί>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 Που δεν έχουν να και σου λέει τι διάλογο αληθινά ήταν αυτά τα παιδάκια τόσα χρόνια. Η τρέμη <Και> τόσα χρόνια έβλεπε τα βίντεο με την Φερτινογιάννη και νόμιζε ότι τα παιδάκια που έχουν καρκίνο ή που είναι άπορα κτλ. Ότι είναι στο σκηνικό από πίσω. Ότι είναι ντεκόρ, κάτι τα πάνε, τα πηγαίνουν για το γύρισμα. Κάποιο τα έχει ρε παιδί μου. Κάποιο τα έχει ζωγραφίσει, σοκαρίστηκε. Σου λέει αληθινά παιδάκια ήταν τόσα χρόνια, γι' αυτό. Κύριο Απόστολο, τι κάνουμε, Απόστολακι μου, Καλά, ξέρω ότι δεν είσαι έξις, αλλά μπορώ να σου δώσω μια είδηση.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 Ναι. Αριστερά λοιπόν τα κάθετο. Ο Μέγα θα ο Ψαριανός Αχ. Και δεξιά του η κυρία Ρεπούση. Τα στο καρκινόματα. Ωραία. Το δικό μου τα καλύτερο. Έλα, για. Άλλοι μα απειλούν τα αριστερά μας μα δώσουν δάνειο. Κοίτα να δεις. με αυτή την απειλή τόσα χρόνια. Αλλά να πώ έρχονται τα δάνεια κάπω. Να οι ανακεφαλοποιήσει. Άμα δεν πάρουμε το δάνειο, δεν δεν είναι. Έτσι ακριβώ. Ναι. Πλώς. Αλλά ξέρεις τι με Δεν έχει βγει ακόμα κανένας από την κυβέρνηση να πει ότι τα αποθέματα, τα αποθέματα φτάνουν για το καιρό. Δεν είναι λίγο υπόπεδο αυτό. Μια συμβουλή θέλω προς συνακροατές και συμπολίτε. Όταν θα παραλάβουν το, το φάκελο τώρα με το καινούριο λογαριασμό της ΔΕΗ, καλύτερα να... Καθιστή, Ο οποίο θα είναι ελαφρύτερο, έτσι, και δεν θα έχει έρθει. Μπορεί από έρθει να είναι ελαφρύτερο, αλλά εγώ όταν άνοιξα το φάκελο που αφορούσε του κοινόχρηστου χώρου, όχι το διαμέρισμα, γιατί μένω σε μονοκατοικία, διπλοκατοικία με τον αδερφό μου. Κάτι πολλοί συμπολίτε και πολλοί διαχειριστέ πολυκατοικιών θα το πάθουν αυτό. Βάλανε.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 είχε τόνιχο το μεγαλόνι. Πε του Χατζηνικολάου, σε παρακαλώ πολύ, από τον καιρό που βγαίνει η Real News, την παίρνω εγώ τακτικά κάθε εβδομάδα. Το λοιπόν, εκεί που δίνει τα 50 χιλιάρικα, γιατί δεν τα κάνει σε 50 εφημερίδε να βάλει ένα χιλιάρικο ε, την κατάσταση που βρίσκεται ο κόσμο. Δεν είναι άσχημο τώρα που το yeah, λε. Βρίσκω και, και 500 άρικο να βάλει και 100 άρικο να yeah, βάλει yeah, σε έχει, κάθε πινάρικο εφημερίδα πινάρικο. μια στι δυο κληρώνει. Πινάει, καλά θα είναι, θα πληρώσουν <πίλειες> κανένα χαράτσι οι άνθρωποι. Και πει ο γερμανός, ο, θα το προτείνω. Τίποτα, καταχωρήθηκε τέλο, θα το πω, το γεια! Γεια σα Αποστολή. Yeah. Λοιπόν, έχω μία απορία. προχθέ στη μέθουσα αναμονής αεροδρομίου...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 Ε, και έχω, τώρα, λοιπόν, απορία. Το ίδιο είσαι εσύ, παιδί μου, το ίδιο είναι η εξουσία. Όχι, εντάξει. Απορία μου λοιπόν, σε αυτού του μεγαλοκαναλάρχε, ο οποίο είχε και την νεαρά σύζυγο μαζί, εννοείται. Η εφορία εφόλη... Α, ah, την νεαρά σύζυγο, κατάλαβα. Οκ, okay. ah, yeah, Λοιπόν. Μήπω είχε εν... μαζί του και τίποτα φασολάκια. Μπορεί. Για πες Ναι. Αυτούς, η εφορία δεν κάνει παρεμβάσεις στους λογαριασμούς, τα χρέη που έχουν, τα δάνεια που έχουν... Καλέ, τόσες. είναι σε όλα εντάξει αυτοί. Ναι, με πια... Με <laughs> την έννοια ότι δεν έχουν εφορία, με αυτή την έννοια. Δεν έχουν εφορία, <laughs> δεν φορολογούνται, άρα όλα εντάξει. Εφορία έχουμε μόνο εμείς οι άλλοι, έτσι, ναι, ναι. η κοινή θνητή. Οι άλλοι, η κοινή θνητή, ναι, Α, ναι το Οι μας... η άλλοι, η κοινή θνητή. Έλεγα να κάνουμε μια μυθ Για πες. Έλεγα, α πούμε, ότι είσαι υπουργό Πέφθινο για τα οικονομικά μια χώρα, η οποία χρωστάει πάρα πολλά λεφτά και εσύ κανονίζει αυτή τη χώρα να δανείζει για να ξεπληρώσει τα Δανικά, που έχει κανεί και εσύ όντω στο υπουργικό ε, σε, γύρω από τα Υπουργεία οικονομικών έτσι, να έχει δανείσει εδώ και πολλά χρόνια για να επεκρώσει αυτή τη χώρα. Και φυσικά χέρεσε επειδή αυτή η χώρα παίρνει πάρα πολλά δανικά και ποδοπτάστο λαό ουσιαστικά και είσαι τελείω αντίστατο. Αυτό προφανώ το κάνει γιατί, α πούμε, προφανώ κάτι έχει να βάλει την τσέπη σου, έτσι. Ένα ποσοστό τη τάξη του έναν τη χιλίε μου. Ακούγεται πολύ μικρό σε 10 εκατομμύρια. Είναι γύρω στα 10 εκατομμύρια. Είναι πολλά τα λεφτά. Αυτή είναι η μυθοπλασία. Νομίζω την κατάλαβε και να μην είσαι στο ουρνάδι. Πριν από λίγο καιρό, ο διοικητή τη ΕΙΔΑΠ, νομίζω ήταν, είπε ότι οι ταμιευτήρε είναι γεμάτοι με νερό και κανονικά θα έπρεπε να γίνει μείωση την τιμή του νερού. Λοιπόν, κοίταξε να δει. Αν τώρα που είναι κρατικό, οι κρατικοί ΕΙΔΑΠ στέλνουν κατασχέσει για το σπίτι, όταν θα γίνει ιδιωτική εταιρεία, δηλαδή τι θα στο σπίτι με το καλάνδικο.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 Έλα φιλαράκι, τι κάνουμε. Καλά είσαι! Όμορφα! Να σου πω κάτι, βλέπω το κάνει ψηλοκοκό, ε! Ποιο? Έλα τώρα, ξέρει. Δεν ξέρω, βοήθα. Έλα στον μπάσκετ, την πορτοκαλί την μπάλα με τα σφυριά. Έλα τώρα, ποιο ασχολείται με το μπάσκετ, μπαλίτσα για... φίλε, μπαλίτσα! Ε... Παράγκα φορέβα! Τώρα με το Βαγγέλη, την τον έχετε πάρει για τα καλά, τον έχετε πάρει και δεν μιλά κιόλα. Το κάνει ψηλοκοκό. Έλα ρε, φίλε, τώρα ποιο ασχολείται ε... με το μπάσκετ. Άσε που τώρα ε... εμεί ε... δεν χαλάμε δυνάμει να παίζουμε στην Ελλάδα.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 Έλα, τι έγινε, να θέλω ρωτήσω κάτι. Έλα. Έχω ένα όνειρο να το πω. Για πες Λοιπόν, θέλω να σε δω να κάνει πορεία στου απολυμμένου από το ριζοσπάστη και πίσω στον κόσμο. Έχει απολυμμένου ο ριζοσπάστη, μη με σοκάρει. βέβαια, κανονικά και έχει και όταν έφτιαχναν το χείρι του λαού εδώ πέρα. Για στά σου, κάτσε. Τι είναι αυτά που λε. Τι είναι αυτά που λέω. Μην λε τέτοια. Ε, δεν λέω τέτοια. Α εντάξει, έλα, γεια. Ναι. Ε, δεν το πιστεύω ότι το σήκωσε. Πίστεψέ το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 Και καλοένα και έγινε τη Τετράδα στα 4. Αντί για. Ο συνειρμό εκεί πάει. Βρωμιάρα. Έχει καλαλά, τι σα περιμένει, έτσι. Τι μα περιμένει. Θα μα πηδήξει το Τατσόπουλο, θα είμαστε η άλλη μισή Αθήνα. Ποια άλλη μισή Αθήνα, Πίδα εγώ. Πείδα μα τα Τσόπουλε. Πείδα μα τα Τσόπουλε. Ε, α, α, Αν έγινε ο Τατσόπουλο τώρα, θα έλεγε τελείω η Αθήνα. Τώρα πάμε στη Θεσσαλονίκη, φυλαράκι. Αν έχει περάσει καιρό, θα έχει πηδήξει μέχρι τότε. Ε, ναι, ωραία. Γιατί το, το, το, τόσο καιρό από τότε που έχει κάνει πόσο πιο. Σωστό, σταματάει το εργαλείο, δεν σταματάει. Φυλαράκι να σου πω όμω. Α. Έχεις καταλάβει την τι κονσέρβο έχουμε εμεί εδώ πέρα, έτσι Ντολμαδάκι Όχι φίλε Τόνο Βαμένο ροζ Αχ, παπα. Βαμμένο ροζ κονσερβοκούτι από φασολάδα. Αλλά τι έχει γίνει τώρα. Επειδή έχουν έρθει κάτι περίεργοι μοδάτι έτσι εκεί πέρα γκέτσιδε, μα έχουν βάλει και έχουν βάλει και κάτι στι τάμπε του πράσινου μίλιου. Δεν έχω καταλάβει γιατί βέβαια, αλλά το κάνουμε και αυτό. Θα τυφάτε από κονσερβοκούτι με πράσινε τάμπε. Αχ, Είναι και αυτέ οι παλιοπαρίε που κάνετε εσεί, έχετε ελερώσει ακόμα και τα κονσερβοκούτια. Είναι, εννοείται. Ρεζίλιδε.